ti disho che ti dico ti dico e lasci Ξενή αρχή σου φτιάχνω τη τέλου στα κομμάτια και ένα παράξενο δάκρυ. Σαμπορά βορρά τα μάτια, κοιλάει, χάνεται. Και πολλέ φορέ πεθαίνει, Μα να γεννιέται και ξανάρχεται. Κοντά μου και μένει στην άκρη των ματιών, Για αγάπη, Για σύντροφο ήρθε να δώσει κουράγιο. Για να ανεβω τον ανίπορο, για να δώσει. Και στα μάτια, αφορμήθηκα να με βγάλει στη βροχή. Για μια ακόμη προσευχή, Γιατί έφυγε εσύ και η ψυχή μου μισεί. Δεν ξέρω αν θα πιάσει μέσα από αυτήν τη φυλακή. Μια ακόμη ευχή, ένα ακόμη χαρτί. Μέσα από το σκοτάδι τη ψυχή μου γκαλμένο και μέσα από την πόρα και το τάκρυ βρεγμένο. Δεν ξέρω αν θα καταλάβεις ή αν θα νιώσει όπω παλιά. Εγώ ξέρω ότι δεν θα γυρίσει τη μυθά και ξανά. Έβει σαν μπόρα και σαν τάκρυ τι αγάπη σταματά. Σαν μπορά και σαν δάκρυ Φεύγει η αγάπη σαν σκόνη και σα στάχτη Χάνεται κάτι όταν δεν το εκτιμάς Και μαζί του πέζεις, Κι αυτό σου λείψει Την αγάπη του γυρεύει σαν να ψάχνω την Ιθάκη Μου μοιάζει η αγάπη Έφτασα τόσο κοντά μου Σαν να ήρθε το δάκρυ Μεγάλος άνθος ταξίδι Και έμαθα πολλά Έμαθα πως η αγάπη μοιάζει σαν την κώρα. Τελικά